Η φράση που λέει Τι F16 εσύ, μάνα μου, έλα να σου κάνω μια αναδάθμιση είναι καλή. Ατάκα για πέσιμο. Ωχ, oh, ωχ, oh. γαμμά, αυτή. λαό, αλλά γαμμά. <laughs> Δεν μου λε, δελεφέντη, είσαι να γίνουμε πρωθυπουργοί. Όχι παιδί με oh. Α κάνουν καμία δουλειά τη προκοπή. άκου να σου πω, εντάξει, η πολιτική είναι δουλειά με μέλλον. Λέει τώρα Είναι πρόβατα, ξέρω εγώ, που βόσκουνε, τα οποία θα ψάχνουν βόσκο, δεν είναι, ναι. Καλό είναι, δηλαδή, και εμείς τώρα σιγά σιγά να διαλέγουμε και τα πρόβατά μας. Ε, όχι ε. όποια είναι από κάτω. Να γίνουμε πρωθυπουργοί, δεν λέω. Πες, αλλά με. λίγο να αναβαθμίσουμε τα πρόβατα, θα έλεγα. Έτσι λέει, μέσα τα πρόβατα, να έχει τίποτα για καλά ή όχι. Δεν ξέρω τι ντύνονται αυτά. Να με και εγώ. Τώρα γραμμάτια κάναμε. Στη σημαντή γιατί χάθηκε στην Αμερική κολοτριβόσυνα. Όχι, δεν πει αμερική γιατί δεν μπορώ να υπερελατικά ταξίδια. Πανασού σωστό και δεν παίρνω και πιο δεν κάνουν τώρα έξω. τέτοια. Πάνε με το αεροπλάνο τη γραμμής Ό, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Με τίποτα, εδώ Σάββατο ξεκίνησα να πάω μέχρι τη γλυφάδα και δεν έφτασα ποτέ, έχει πάρα πολύ κίνηση. Μα τι να Να πάνε να κάνετε το Να δημιουργήσουν κατηγορία καινούρια Θεσσαλονικέ Κύπριες, Γλυφαδιώτισες Άντε δεν το ξέρα Δεν το ξέρεις μωρί αυτό Όχι. Δεν ξέρει την αγαματοσύνη που υπάρχει στην Εγλυφάδα. Δουλειά δεν γίνεται, το γάμο σκέφτονται. Λέγε τι θέλει. Ήθελα να σου πω, μαγάρι ότι δύο μισή χρόνια και ακόμα να αγωνεύσει εταιρεία ότι ο Τσίπρα είναι πρωθυπουργό τη χώρα και ακόμα διαμαρτύρεται. Αλλά δεν δύο μισή χρόνια και εσύ ακόμα να καταλάβει ότι ο Τσίπρα δεν είναι πρωθυπουργό τη χώρα. Αλλά τέλο πάντων τώρα. <laughs> ότι πήρε ο Τσίπρα απόφαση να πάει να κάνει 2,4 δισεκατομμύρια στον Τραμπ. <laughs> ότι ο ισχυρό πρωθυπουργό τη Ελλάδα αποφάσισε να πάει να αγοράσει μερικά 5 δέκα εφ δεκάξι να τον αμπι Χρειάζονται παιδί μου. Δεν έχω δει εγώ τα χρέπια. Μα στον δρόμο και σέρνονται τα F16. Α, ει τη δεν μπορούμε. Έχουμε κολλήσει την κίνηση όλη την ώρα γιατί καθυστερεί η κυφυσία. Γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο είναι όλο ο κόσμο του δρόμους Θε τα, όχι για τα F16. Έχει έρθει η ανάπτυξη, μανάρι μου. Και εσύ σκαμπάρι δεν πειράτε, κλαψό Δεν το πειράμε. Η αλήθεια είναι ότι εμεί είμαστε λίγο κλαψομούιδε. Και ενώ η ανάπτυξη είναι παντού, εμεί εκεί με την παροπίδα να μην βλέπουμε την ανάπτυξη ένα πράγμα. Κυριακή είναι απιστωθήμια να πάνε να κάνει πόρτα στη Μακρόνισο γιατί θα πάνε οι μπαχαρισμένοι ΣΥΡΙΖΕΗ να κάνουν περίπατο εκεί πέρα κάτι... Α, κάτι... Α, α, α. Να σου πω θα φωτογραφηθούν και στη Μακρόνισο με χρυσαυγίτες όπως και κάνει ο Βίτσας με τον Καμένο και όλους λοιπόν, αυτούς να μην ή εκεί θα φωτογραφηθούν. <Συλίου> Κάτι για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Ε, μπορεί να το ετοιμάζετε ή να το έχετε ήδη ετοιμάσει. Θα ήθελα να δω Κυριάκο με στολί Σούπερμαν να πετάει από τα μάτια τις ακτίνε και λίγο να προβοκάρετε το επικείμε, επικείμενο αποτέλεσμα των εκλογών. Ότι εσεί τελικά ήσασταν η αιτία, ρε παιδί μου. Τον διαφημίσατε ω προστάτη τη Ελλάδα και του κόσμου τη Συφυλίου, αλλά Τραμπ και βγήκε πρωθυπουργό λόγω τη δική σα Οκ, okay, εμεί δεν το αρνούμαστε πάντω, ε. <laughs> <Αλλά λέμε laughs> <και αυτά. laughs> Αυτή η Μητρόπολη Αγιαλία του Αμβραώσιου άλλη μια φορά χτύπησε πένθυμα τι καμπάνιε. Όταν τι, όταν πέσανε τα ποσοστά τη Χρυσή Αυγή. Όχι, oh, αυτό δεν το έχει κάνει ακόμη. Έτοιμο, τά. Όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο για τη συμβίωση ομοφυλοφίλων. Και λίγα έκανε. Γεια σου, εγώ ρημουλικό. Έχουμε να μιλήσουμε δύο χρόνια όταν ήμουν Θεσσαλονίκη. Μα δύο χρόνια είχα να σε δω και σε συνάντησα ξανά μια Κυριακή. Είναι δυνατόν. <Καιρούσε σούζα> και μου σε σου το <κονιάξτο> καφενείο αλήθεια τώρα, γιατί, κερδούσε Σπαρτούδα με κονιάκ στο καφενείο και τα καλά σου φόραγε Δεν κάνουν όλα τα θέματα κλικ. Σήμερα μου έκανε κλικ η απάντηση του Βογιόπουλου στο ράπτη που ήταν καταπληκτική ατάκα. Yeah. Αλλάγαμε ό,τι είμαι και σταναχωρημένη. Τι έγινε στην οικογένεια, Μητσοτάκι, όλοι οι κομμουνιστέ βγαίνανε. Στο ελληνικό, ποιο ελληνικό, τι σχέση έχει το ελληνικό. Στην οικογένεια, είπαρε. Στο ελληνικό δεν είπε. Όχι, ελά. Του άκουσα το ελληνικό. Εντάξει, μπο, μπορεί να ήμουν από την προηγούμενη. Μπορεί. Στην οικογένεια Μητσοτάκι, <Τι>... γιατί όλοι οι κομμουνιστέ τα νιάτα του. Καλά, νοί. κατά βάθο όλοι οι κομμουνιστέ ήμασταν έτσι κι αλλιώ οι Έλληνε πιο στέιει άρα έλα, Ο κομμουνισμός και... Έλα έλα τρέξτε λίγο πάμε στο Στάλιν Τελείωσε όλοι οι κομμουνιστές Απλά οι περισσότεροι ήταν χωρίς το κο Έλα Αποστολή Από Αγγλίας τηλεφώνω Ωραίος Ήρθα να ρωτήσω το εξής Ε, βέβαια, καταρχά, συγγνώμη, γιατί αυτό που θα πω, έχω να κάνω μια εκπομπή που παρουσιάσατε λίγε μέρε πριν. Αλλά εδώ στην Αγγλία σα ακούω τη μαγνητοφόνηση και έτσι έχω καθυστέρηση μια-δυο μέρε. Και αφορά τη δίκη τη Ιριάνα και του Περικλή Λοιπόν, το θέμα είναι για ποιο λόγο τα μέσα έχουν κολλήσει μόνο με την Ιριάνα και δεν αναφέρονται και στο άλλο παλικάρι το οποίο τέλο πάντων αγωνίστηκε αυτό για κάποια πράγματα. Το ερώτημα είναι τέλο πάντων γιατί μιλάνε μόνο για την, την κοπέλα που δικαίω αναφέρουμε ό,τι συμβαίνει και την κυνηγάνε με όλε αυτέ τι βλακίε που αναφέρουν με το Με από την πόλα και τις ideas αυτές. αλλά αν διαφορούμε για τον άλλο ο άνθρωπο που και αυτό έχει καταδικαστεί με πώ ο διάβαζε τουλάχιστον γιατί λέει έκανε ταξίδι στη Βασιλιά και στη Βαγκελώνη λέει υπάρχουν τρομοκρατικέ ομάδε και έσκειτου και αυτό. Ενώ συγνώμη και όλα έκανε, έκανε όμω. Δεν δεν <συσκλή> έκανε ταξίδι. Α, έκανε και κάτι παραπάνω, τι έκανε. Όχι, δηλαδή... Έκανε ταξίδι. <συσκλή> τι έκανε παραπάνω αυτό. Στη Βακελώνια όμω. Δεν πήγε στην Ευπηρία. Ναι, σωστά. Εδώ πήγε στην τράπεζα, σωστά πήγε στην Βαρκλώ. Έχει το δίκαιο. Αν είχε πάει στη Βιέννη, τα ίδια θα λέγαμε. Αν πήγαινε στη Βέννηση. Θα ήταν αλλιώς. Αν πήγαινε στη Βέρνη, πάλι αλλιώ. Δεν διάλεξε όμω Βιέννη, ούτε Βέρνη. Διάλεξε σωστά. Βαρκελόνη. Εγώ σου λέω και άλλε δύο πόλει από Β' για να καταλάβει ότι είχε επιλογέ. Ναι, σωστά. Δεν τι διάλεξε όμω. Σόρι κιόλα, Βαρκελόνη. Βγαίνουν πολλά από εκεί. Αυτοί θέλουν ναι, να αποσχιστούν ναι. τώρα, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά. Τι σημαίνουν όλα αυτά, τι οργανώσανε μέσα. Μπορεί να αποσχιστούν και τα Εξάρχια μετά αυτό, οπότε ναι, να. Δεν ξέρω, νομίζω συνορεύουν κιόλα με τη Βαρκελόνη. Άρα άρα τα Εξάρχια. Άρα, άρα ο Στάλιν. Σκότρεξα λίγο. Όχι, έχει δίκιο. Βέβαια, ο Ανεστασιάδη και πάει και το ξεχάσαμε γι' αυτό. Εντάξει, βέβαια, να μην το ξεχνάμε. Στην Βαρκελόνη, αγάπη μου, το... όταν πα προκαλεί. Δεν διαφωνώ. Το, ε, έχω και κάτι ακόμα. Είξω και τον οδηγό τη Ιριάνα για δεύτερη φορά. Η διοφύλατη ανεβάζει, η ακαδημαϊκότητη κατεβάζει. Και μαγκιά τη κοπέλα, και πραγματικά δηλαδή μακάρι με τι σπουδέ και την έρευνά τη, να καλυτερέψει αυτόν τον κόσμο. Έτσι. Αλλά δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι άμα ήταν φορνάρισα ή σκουπιδιάρησα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, θα ήταν λιγότερο δίκιο να την υπερασπιστεί που με τώρα σ'αυτά, στο αυτά, το, αυτά βολεύουν τους με τσοτάκιδες, αυτά. Έλα αποστολή. Έλα χοντο. Τι κάνει, Εδώ, βγαίνει με του χοντρού. Λίγο καιρό με τη Ριάννα. Τι θε, τι θέσει, επειδή έχετε κάποια, πιστεύω, ιδιωτικά. Να σου πω λέμε, επειδή μου γυρνά τάντερα, δεν μπορώ να σα κουλούει, ελικρινά. Εντάξει, τα δικά μου να νηφόσιο, σα ακούω. Εγώ θα... τι μα ακούσατε και εσύ, βάλει να μουσικό σωστώ σταθμό, άκου και πέρα κανένα λαϊκό. Αι παράτα μα το χάμω. Δεν μπορώ να πει μου γυρνά τάντερα. Ακούω άδουνη βορειοδε όλη την ώρα του ομόσταυου είναι υπέρα Δεν μπορώ να σα κωγει σε ένα προσωπικά. Λοιπόν, έλα. Είμαι 23 και έχω να σου πει: Ζήτω η νέα δημοκρατία. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, καμάρι μου. Βγαίνω και το φωνάζω, ρε. Μπράβο, αγόρι μου. Πρέπει να πάμε στα πανεπιστήμια μόνο για να τα ακούσουμε αυτό. Με του δαπίτες που εκβιάζουν με τα θέματα και με μπουλίν. Μπράβο. μπράβο, μπράβο που το λες αγόρι μου. Ο άνθρωπο βγήκε να σα πει ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε Την νεολαία τα 15 να διαλέγει τι πύλο τα είναι. Γιατί εγώ πιστεύουν ότι του το λένε εξογίνη. Βγήκε να το πει μεταφορικά και εσεί το πήρατε όλοι, δεν μπορείτε να Καταλάβετε τον πρόεδρο, το πρόεδρο. Ναι, δεν μπήκαμε και διαδικασία, η αλήθεια είναι, αλλά ναι, δεν μπορούμε. Δε, δεν είμαστε, δεν αξίζουμε. Ναι, να το πω. Δηλαδή, αυτό έρχεται ο ηγέτη που τόσο πολύ ζητάμε και δεν τον αναγνωρίζουμε. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό τραβάμε αυτά που τραβάμε. Και λίγα παθαίνουμε. Έλα, γεια Γεια σου, παιχνάκι. Γεια σου, μωράκι. Θέλω να ταξιδέψουμε μαζί εκεί που πήγε ο Τζίπ. Στο Αμερικά. Ε. Α και στην Αμερική. Μαζί Και στην Αμερική Παρτούζες θα σου κάνω <coughs> Συγγνώμη, παρακαλώ Θα περιμένω να δω τι θα μου κάνεις όταν πάμε εκεί Θέλω να πάμε σαν εκπρόσωποι του Real FM 97,8 Να εκφράσουμε και εμείς τα αιτήματά μας Να εκφράσουμε ή να εκφράσουμε τα αιτήματά μας, γιατί Θα αρθείς Όχι Δεν θα πάμε Θα δω, δεν μπορώ να το πω στον αέρα Ναι Η Στα αρχικά μα! Μετά και από την επίσκεψη του Τσίπρα στη ΣΥΠΑ, το γλύψιμο στον τραμ. Τα 2,4 δι Το μνημόνιο και όλα όσα έχει κάνει τα τελευταία 3 χρόνια. Πιστεύει ότι υπάρχει κάτι χειρότερο, πιο ξετσίποτο που μπορεί να κάνει ακόμα. Άι, Μωρή που θα μιλήσει έτσι για τον Τσίπρα, άσχη χτύρα από το χάμω. Πώ να μιλήσω για τον Τσίπρα. Τράβα κύρωσε την ψήφο πρώτα και μετά. Άι, Σιχτήρι. Ή να κάνω την ψήφο μου. Να την ακυρώσει. Εγώ. Όταν τον έριχνε. Δεν ψήφισα ποτέ Ναι, μπορεί δεν ψήφισα Ποιο ψήφισε, ψήφισε μόνο του βγήκανε. Εγώ πάνω δεν αυτό το ψήφισε. Αι δεν σα ξέρουμε. Oh, σε παρακαλώ πάρα πολύ αυτό που, που σου λέω εγώ. εγώ. Οπότε κατά αυτό τον τρόπο. Ναι, εντάξει, έχει νιώσει ποτέ την ανάγκη να κοιτάξει ένα καθρέφτη και να Δεν χρειάζεται ο καθένα, ένα καθρέφτη συνεχώ είναι μπροστά του. Πάνω, <χε> του, του. πάνω του πέφτει και να την καρδιά του. Πανό του πεφτη και θα την καρδιά. Σαμώ. Έχω μπροστά. Τι να κάνει για κάθε εύθεση είναι. Αποστολιαυτό αν και τα φτήσει θα φτύσει. Αλλά θα πει: Πού σου μου, είσαι πολύ γαγόρι. Το ίδιο βέβαια, βέβαια θα λέει και ο λαό. Θα κοβεί τη φράση στα μισά. Αυτού σου. Τελεία. <Τι> Ναι, Ναι, για Ρία, λεφέ με εκεί. Ο ίδιο. Είμαι ένα αλήτη ρουφιάνο δημοσιογράφο τη ΕΡΤ. Και επειδή είμαι και λίγο κότα και φοβάμαι να πάρω την ευθύνη για αυτά που λέω, Θέλω να δώσω μια πληροφορία στον κύριο Χατζημικολάου, μπορώ. Έλα, Ρουφιανάκο, πε μου. Πριν πέντε χρόνια, σε έναν αγώνα χάντμπολ πάω, Κνέα Ιωνία, κάποιοι ούνη παουξίδε πετάγανε μπουκάλια και φθίνανε τα κορίτσια τη Ιωνία. Και πάνω από αυτού ένα είχε μια σημαία από κοινό μαυρί. Άρα είναι αναρχική. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ο Ρουβίκονα που κάνει. Το οποίο είναι το Open είναι ούνη ούγκανο και πετάνε μπουκάλια σε κοπέλε. Πώ δεν, δεν μπορούμε, μπορούμε να φίλε να τσάμπα. Είναι το λέμε. Μπράβο, μπράβο κύριε Πασόλη, να τα λέτε έτσι. Γεια σα. Ο κύριο Μπαρβαγιάννη. Ναι, ναι. Ακούω κάθε μέρα δύο εκπομπέ. Μία με δύο την ελληνοφένεια Και μετά δύο η ώρα πάω στην και ακούω ραντεβού με την επικαιρότητα με τον κύριο Γιάννη Ζοβέρντο. Ο κύριο Καλαμούλη. Τέλεια. Τι καλύτερε επιλογέ κάνετε. Που σέβομαι το μυαλό του. Ναι. Λέει τον κύριο Τσίπρα φιλελεύθερο. Ο κύριο που επίση σέβομαι το μυαλό του. Λέει τον ο Ola Ola tę telewizorę spałeś Bravo. I przypomniałeś wczoraj, że mnie przeniósł Jimero. Wspomniałeś wczoraj, że mnie przeniósł Jimero. Wspomniałeś wczoraj, że mnie przeniósł Jimero. Wspomniałeś wczoraj, Αν μόνο γροθιά σου, να είμαι η αριστερή σου. Ναι, πε σήμερα έβαλε τα μεγάλα Μήπω πήγε ο Τσίπρας, γι' αυτό ε, πήγε στα στούντιο, θα κλείσει να του όλου. και στην Ελπίζω να πήγε μια βόλτα στην παραμάω, γιατί του έχουμε εδώ, ξέφραγου. Πουλούκια. Να πει τη βλαμένοι να αφήσει τα παιδιά να πάνε στο εξωτερικό και να βρίσκουν τα δικά μα μετά πιο εύκολα δουλειά. Καλά τα είπε ο καζάκο. Όποιο θέλει το καλό και να μα γράφει. Πρόσεξε, αν υπήρχε 5 από τιμή στο βάρνε. Εδώ τώρα που είσαι ένα και μοναδικό, ψέγουμε και σε χρησιμοποιούμε. Μόρό μου, μωρό. Μωρό μου, αγαπημένο μου, μου, γεια. Για δες πως βρίζει ο δικαστής, το φουκαρά τον κλέφτει, άλλαξ τους θέσαι κι αν μπορείς. πε μου ποιο είναι ο δικαστής και ποιο είναι ο κλεφτής. Δικό σα, Σέξπιρ. Α, κρίνα Σε... μοιάζει δικό σα. Στο βασιλιά Ιρ, Σέξπιρ. Αυτό είναι το σεξ αυτής της εβδομάδα μ' άρεσε. <Τι>